κι ας όπως τώρα λοιπόν καλά εσύ, ραβώ καλά κι εγώ. Λοιπόν, έλεγε ο άντρας Γιοργιάδης, ότι είμαστε πρώτοι και είπαμε πρώτοι. Θα πάμε; Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρότι δεν γίνεται. Το ξέρουμε αυτό, δεν χρειάζεται να το πει, το ξέρουμε, ναι. Μπράβο, ε, μια απόδειξη να πω σήμερα. Μπορώ, Για πες έλεγε ο Υπουργό Νησιωτική Πολιτική και Ασύλου ότι κάνουμε pushbacks. Βέβαια, έκανε λάθο γιατί δεν έπρεπε να το παραδεχτεί, αλλά το παραδέχτηκε. Έχει άλλη κυβέρνηση υπουργό που να λέει ότι κάνουν pushbacks. Δεν ξέρω αν έχει, όχι. Ποιο το είπε αυτό, είπε. Ο Υπουργό Μετανάστευση, δεν τον θυμάμαι κιόλα. Ναι, δεν είναι και στη... για να του τη... θυμάσαι κιόλα αυτού. Τέλο πάντων, ωραία. ζητάει και η Μελώνη, αλλά εμεί δεν τον δίνουμε. Ωραία, τι θέ τώρα, Είμαστε μάγκε και κάνουμε πουσμαξ και το λέμε. Δεν τρεπόμαστε. Τι θες να τρεπόμε? Όχι καθόλου καθόλου. Α, Αποστολέ! Έλα! Έχουν εκεί όλα τα μπουζούκτσίδικα στην πτζάδικα, ρε παιδί μου. Ωραίο, μπράβο, επιτέλου. Επιτέλου αποκαλύφθηκαν. Ξέραμε ότι είναι, τώρα δεν έχουμε αμφιβολία. Ναι, ναι, ναι, δίνουν και χορό αυτέ που τραγουδάνε. Κάνει, κορό, κορό κάνει, ναι. Και α και τα γνωστά. Κοσόμα! Υποθέτω, αν κρίνω από το λίκνισμα και το ντύσιμο. Ξέρω εγώ, αν κρίνω από του μπράβου που έχει στην είσοδο, κολόμπαρο είναι μέσα. Ναι, θυμήθηκα τώρα να το κλείω γιατί σε πολλά είπα. Κοσομασιόλ έκανε και ο Τζίμι ο πανού Απλώ πήγαινε στα τραπέζια και τα δικά του. Α μόνο στα τραπέζια κρίμα. Είμαι εκστασμένο. Κύριε Βιστέκι, πορφύρια. Είμαι εκστασιασμένο. Γιατί εκστασιαστήκατε. Πρόσε η στον Γιο Καλαμούκη να μεταφέρει στο κόμμα του. Μόλι γύρισα από το απελευθετικό επαναστατικό 1944 Στον οδό Σανταρόζα. Φοβερή εκδήλωση. Μπακάρι όπω είπε ο καλαμαρά στο ριζοσπάστη να γίνει μόνιμη έκθεση. Καλά Μοριχάνα Μοντάνα! Κόπα! Μοριλόρα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι, κάπουλα μου πού είσαι! Ο γυμναστηριακό εδώ! Α, ορεξούλε βλέπω, ε! στην κόψω εγώ την όρεξη. Άκου, δυλαράκι μου, έχω μια στεναχωρία που λέει και ο νυνιό στην παραλία. Έχω μια στεναχωρία. Τι θα γίνουν τα κοπρόσκυλα αυτά τα δούλευτα, τα θλιβερά τα σιριζάκια τώρα που ο Σύριζα τον μπουρδέλο διαλύθηκε. Πού θα πάνε, μαλάκα, να του πληρώνουνε και να κάθονται. Μήπω να πα εσύ στο Σύριζα τώρα, μήπω είναι η ώρα. Κα, Μίκολου και το έχω διαβάσει, ο Ανιέλη, είχε πει κάτι ήταν ο πρόεδρο τη Σφία. Αν θέλει να περάσει βαριά μέτρα σε μια χώρα, βάλει μια αριστερή κυβέρνηση να τα περάσει. Τη βάλε την αριστερή κυβέρνηση, φάγανε όλη την πόλη. Φέλετε σε αριστερή κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι, συγνώμη δεν ήξερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το 3% έγινε κυβέρνηση, πέρασε τα μέτρα και τώρα θα πάει τον πούνο όπω ήταν προδιαγραφέ. Ο κασελάκι για τώρα να το διαλύσει και εγώ τι θυμάσει και έλεγε λεπτάκι μου. Μιάστε ένα για το Σαμαράι δεν κύλησε, τόσο τον έχει Δεν είχε να πει τίποτα για τον Σαμαρά. Τέτοιο αχάριστο, τέτοια γνωμοσύνη, πια έλεο. Ένα άνθρωπο πλήττεται. Τον πολεμάνε όλοι, τον στήριζε. Ήσουν από το δεξί του Αρχίδι. Και τώρα δεν παίρνει να στηρίξει. Κάτι να πει. Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνοι. Αλλά και οι παλιέ αγάπε πάνε στον παράδεισο. Για τι παλιέ αγάπε δεν μιλά. Για τις παλιέ αγάπες Αυτού πρέπει να καταλάβεις μαλάκα το ότι δεν είμαι. Από που... μεγάλα θέλω πάνε πίσω. Κάνουν πίσω τι κάνουν; Από μεγάλα θέλω πάνε πίσω. Μπορεί δεν είμαι κολλημένος εγώ που δεν άντεξαρμαζεί. μαζί. Βρε, μαλάκα όπια κάποιος κάνει κάτι, λαθώς εγώ θα το λέω και τον βρίζω σαμαράδγαμι. Ε, δεν, το... δεν έχω ακούσει κάτι, είναι τη αντρική ήξερα. Εγώ επειδή είμαι τις ευθείας της Σχολής... Λοιπόν, σαφίνο, αφήνω, Άισιχτήρ, και θα να πω σε ναι, κουβέντα, γεια. Άντε ρε, μαλάκα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Α, ωραία, έλα για. Λύη, οι ήλθει όλοι, όχι μόνο οι Έλληνε που δεν πάρει. Πα... Σα παρακαλώ τώρα, μην τον παρατραβάμε. Αλλά και οι Γερμανοί είδε που οργανώσαν Έλληνε και Γερμανοί τη Μάρκα για το μυλό UFO ευφόρω τη Πάτρα. Τα είδα τώρα, Α, έλα τώρα θα βγει αληθινό εσύ και εμεί συγκροϊδεύαμε τώρα, εντάξει. Έδεξε τη αδυναμία του ότι κανένα δεν κάλεσαι το κέντρο Δημόκρητο να πάει να μετρήσει την ακτινοβολία όπω έκανε ο γούδε χρήσιμο στο Γύφιο. Έλα, παιδί μου, δεν ξέρουν τώρα στην κινήσει. Εμεί δεν το έχουμε σπουδάσει τόσα χρόνια. Σε παρακαλώ λοιπόν. Yeah. Γεια σα, μου σα, Γεια Εσύ τον έβαλε σ αυτό τον ακροατή να με βρίζει την ηθική μου για τα πάντα. Δεν βρίζει την ηθική σου, ήθελε λίγο να σε ταχτυλίσει. Κακό είναι. Άχ, είναι τσιτα... Αφού σε είσαι ξερολούκουμο, τι να καμένω, λίγο αλλά ξερολούκουμο, τι να κάνει. Ε, σατανά, Μα, αφού είσαι ζουμπουρλούδικο, τι θέλουνε, είσαι, ο... θέλουν, είσαι... θελκτικά. Για μένα και τσι σηκοφαντια... Δεν είναι τσι επειδή κάποιο ο άνθρωπο. Άκουσα. Ποιο μιλάει από μεσέν, ο άντρα. Α, εγώ είμαι. Ναι, εγώ δεν ακούω την παλιόκομουνιστική κατανιό εκπομπή Α, ναι, ναι, το ξέρω καθόλου. Σε... Όχι κάθεσαι και τρως ποπκόρντα να ακούς τον εαυτό σου, άσε μας τώρα! Ε... Δεν ξέρει πότε να πάρει αυτό, δεν την ακού, πότε ξέρει πότε παίρνει. Επάλυψη! Έλα σου πω, ρε δεν το βάλατε όμω, γιατί δεν το βάλατε. Το βάλαμε, αλλά δεν ακούς γι' αυτό δεν το άκουσε. Α, τώρα ακούς Όχι, ναι και την ώρα του λαού. Αν δεν ακού την ώρα του λαού. Έλα σου πω, το ξέρει. Εκεί δεν είπε προχθέ, είχε το τράσο να πει μπροστά μου. Μπορεί και να γίνει έτσι. Αϊτούρα κιούρα Το είπα. Το είπα, μη μιλά έτσι, εγώ δεν βρίζω, εντάξει. Δηλαδή, επειδή εγώ Εγώ σε λέω ποθητή και σε με βρίζεις. Δηλαδή δεν σε παίρνω την εκπομπή σου και αυτό εξαφανίστηκε. Δηλαδή επειδή δεν παίρνω την παλαιοκομμουνιστική εκπομπή σου, εξαφανίστηκα. Τώρα είναι παλαιοκομμουνιστική, ε? Πάς το κίτσο γιατί θα σου κάνω προσωπικά μήνυμα. Ξέρω που πα και θέλει. Θα έχει αυτό φορό και θα σε συλλάβει στη, στη σκηνή. Πά το Εμένα στη σκηνή. Αυτό να δω να ρίξει από κάτω. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. πίσω. Έλα στην επόμενη γιατί αυτή είναι sold out. Άμα είναι, έλα στην επόμενη να την στηρίξουμε. Πά το κίτσο τώρα σου λέω. Δεν παίρνω τίποτα πίσω σου λέω. Αλήτη. Με είπε σατανά, εμένα σατανά, τολμάς ένα παιδί του Θεού Για αυτά τα ψέματα που λέτε και τι συκοφαντίες για την ηθική μου Τίποτα, θα το χοντρύνω ακόμα, θα το κορυφώσω, θα πω κι άλλα Ούτε παίρνω τηλέφωνο από κάποιον, ούτε παίρνω από μένα τηλέφωνο Ούτε το ξέρω καν αυτό ποιο είναι Είναι όλα ψέματα συκοφαντίες, δεν το ξέρω καν, δεν το ξέρω Δεν ξέρω ο... τι κάνετε εσεί εκεί στα social media Έχεις εφαρμογή του έρωτα Δεν ξέρω τι ανεβάζεις εσύ στο Tinder Πάει την ειδική μου! Είμαι άνθρωπο του Θεού! Ε, άνθρωποι ε, του Θεού, έχουμε δει τέτοιου, τέλο πάντων! Με πείτε, πα πίσω και προειδοποιώ να φαν μήνυτη! Θα, θα έρθει η αστυνομία να τεσυλάβει στο θέατρο! Α, παπα, τρελαίνουμε. Αυτά τα καλύτερα μου! Πάω. Και προειδοποιώ, πα το πίσω τώρα, λίτη, Να δω γουρούνι στην παράσταση, δεν έχω καλύτερο Α, να, θα να θα κάνουμε θα το κυνήγι του γουρούνιου! Τι λέω! Θα το πάω μέχρι τέλο, ο κατάλαβε! Πά το πίσω! Εντάξει, το παίρνω! Το παίρνω πίσω, Να μην έγινα. Τι, τι να κάνω τώρα, Δηλαδή πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά με έκανε να νιώσω άσχημα. Σα προειδοποιώ. Μην προειδοποιεί, τώρα πρα... με έχει κάνει, Έχω και τύψει <σφυλίες> και νόχες, <σφυλίες> Και ξέρεις τι, <σφυλίες> θέλω να δεχθεί <σφυλίες> την ειλικρινή συγγνώμη μου. Θα ξαναγίνει αυτό το πιστεύει. δεν θα ξαναγίνει. Δεν εγγυώμαι, προσπαθώ, Άρα... αλλά δεν εγγυώμαι. δεν εγγυώστε, πρέπει να το κλείνεις το τηλέφωνο. Δεν το δεχόμαστε και να κλείνεις το τηλέφωνο αυτού του συγκοφάντη και του ψεύτη που χτυπάει την ηθική μου. Λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη, έχεις δίκιο, δέξω την ειλικρινή συγγνώμη μου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έλα ρε Έλα ρε Έλα από φίλε τώρα το ΣΥΡΙΖΑ Πόσο μυαλό έχουνε Γύρισε ο Λούλης από το Βρυλίσια Και ο Λέλος από το Μαρούσι Ναι γύρισε κάποιος oh, Ναι ποιος Ο Τάκης θα βρει γύρισε Γύρισε ο Τάκης Κάνω στο Λούλη Όλουλα κύμακα! Μά... Ναι, Αλήθεια? ναι. η Δήμητρα από το Μαρόση γύρισε. Ντάξει. Ναι, δηλαδή δεν είχαν το μυαλό να πούνε ρε παιδί μου έτσι κανένα μπάμπη από Νέωνία, κανένα βάγκο από πέραμα, κανένα μίσο από πάνω. Τι φυσίες. δουλειά έχουν με μπάμπη, βάγκο, με πέραμα, με Νέωνία, με εργατικέ αυτό... περιοχέ, τι δουλειά έχουν. Αυτό ήθελα να σα πω, δεν είχαν ούτε το μυαλό να πούνε αυτό, βάλανε όλε τι μεγαλοαστικέ περιοχέ, τόσο ξέρ τι λε είναι. Και για το άλλο που έλεγε ρε φίλε, τώρα για τον πόλεμο, θύμιο. Φίμιος... Η Ρωσία εκτιμάται ότι διαθέτει πάνω από 5.000 πυρηνικέ κεφαλέ. Το σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τον κόσμο όχι μία αλλά αρκετέ φορέ. Σε ευχαριστώ παγιό. Φαντάσου τι κουβά έχει πέσει ο παστίτσιο που έλεγε ότι το ξαναφόνοσα μα δώσει την πόλη και τελικά το ξανβώ γένο θα μα βομβαρδίσει, Θα μα ρίξει περιμικά και θα έχει και δίκιο. Το διανούσει αυτό. Δηλαδή εμεί ελληνάρε θα είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο με του Εβραίου, με του Τούρκου, με του Αμερικάνου και θα πολεμήσει με του ρώσου, του κινέζου γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με του ρώσιου και του κινέζου μα έχουμε κάνει πάρα πολλά στραβά αυτή σαν έθνο, δηλαδή. Είναι Πολύ πατριωτικό να πολεμάσει υπέρ των Αμερικάνων και αντίον των Εγώ, ακόμα και σε ένα πόλεμο με την Τουρκία, θέλω να ρωτήσω τι είναι καλύτερα. Κάτω από τι εντολέ ενό Έλληνα τραπεζίτη, να πάω να σκοτώσω ένα σκοτώσω από έναν Τούρκο εργάτη, ή μαζί με έναν Τούρκο εργάτη, με έναν Μακεδόνα εργάτη, με έναν Αλβανό εργάτη, να αποκεφαλίσω έναν Έλληνα, έναν Τούρκο, έναν Μακεδόνα και έναν Αλβανό τραπεζίτη. Μι λέτε υπάρχει... είμαστε κατά τη βία. Πε να φάω. Να φάω, να φάω. Να έτσι. Φάω, να να φάω, φάω. Φάω. Λοιπόν, από σ' μου δεν υπάρχουν πατρίδε, όλα είναι ταξικότητα. Μόνη πατρίδα μα η γη καλό καμί... είναι Ahora ωραίο, κόλλησε, έλα, Αποστόλη μου, ουάου! Έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα σταθμό μοναδικό στον κόσμο. Θα το δείτε. Όσοι μπαίνουν μέσα, φεύγουν με ένα επιφώνημα. Τα παιδάκια τη Δευτέρα Δημοτικού διδάσκονται μεταξύ άλλων τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Ωραία. Θα ήθελα σε παρακαλώ να μου πει δικό σου επίθετο. Μπαρμπαγιάννη. Με B τα λατινικά. BB, BB. Πώ λέμε BB. BB, BB. Λοιπόν, σήμερα είπε ο Θήνιο στην εκπομπή τώρα ονοματεπώνυμα. Γιατί όχι ονοματεπίθετα. Γιατί έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε και καλό είναι να συνεχίσουμε να όπω Ξέρουμε. Όχι. Και χθε αναφερόμενο σε έναν ακροατή που σας έστειλε ένα μήνυμα είπε δεν θα πω το επιθετό του. Θέλω να πω ότι καλό είναι να είμαστε πιο ακριβείς ειδικά όταν έχουμε δημόσιο λόγο. Δεν μιλάω δεν μιλάω αλλά με έχει σκάσει ο άλλος. Ξίδι. Χτυπάμαι. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ με το μετρό Θεσσαλονίκης, να πω μόνο ότι ο ταχιάο. Ουάου... Η Θεσσαλονίκη μπαίνει με το μετρό αυτό, να με το θυμηθείτε, στην εποχή του Ουάου. Ήταν ο αρχιτραμπούκος της Δάπνο Δουφούκου στα πηφίτα τη δεκαετία του 80. Εντύπωση μου κάνει. Yeah. Καλά. τέλος yeah. πάντων. Απορώ. Μου το έχουν πει κάποιοι φίλοι, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλο όπως ξέρεις. Δεν yeah, ξέρω. Να σου πω, αρέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πέντε κομμάτια. Ξέρει ποια είναι. Yeah. ΣΥΡΙΖΑ, ο Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκη και τώρα ο Κασελάκη. Παρόλα αυτά, τον φοβόσαστε. Το φοβόσαστε, το, το φοβόμαστε. Τσίπρα. πολύ. Υπάρχει, δεν yeah. μπορούμε να κρατήσουμε αντερό, αλλά το φοβόμαστε, ναι. Εγώ, ένα λόγο γιατί σε προστατεύω. Ένα λόγο που δεν έρχομαι στην παράστασή σου είναι αυτό. Γιατί εγώ, άμα θα πει για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τζίπρα κάτι, θα Κυρε hey, Μαλάκα, ο ΣΥΡΙΖΑ Μαλκα, ο έχει γίνει πέντε κομμάτια. Το ότι ασχολείστε μαζί του λέει πάρα πολλά. Πάρα Κατά πολλά. Θα... Τι δηλαδή, πε με ένα από τα πολλά. Τι από αυτά που λέει. Ότι το Αυτό. Ε, το Κοίτα που μα ανακάλυψε. Να τώρα τράπηκα, μα ξεβράκωσε. Δεν εγώ, έχω φοβά. να κρυφτώ. Έχει δίκιο, τι να πω, τέλειωσε. Περίμενε, Ρε Μαλάκα. Εγώ φοβάμαι την Ούμπερ, έτσι. Λέω, φοβάμαι την Ούμπερ, το λέω. Εμεί το λέμε με τον τρόπο μα. Φοβόμαστε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το λέω. Να το, μα ξεβράκωσε τώρα, έχω να πω άλλο. Τέλειωσαν επιχείρηση. Είναι παιδί μου λέει ένα παιδάκι που φοβάται τον κλόουν Ε, το ίδιο, χωρίς το παιδάκι Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα Μα ναι!